Δεν Έλα! Είχα συγχωρήσει το τούτ και με κόμπλα με το του. Θέλω να σου αφήσω να σε γυρίσω στην αναμονή. Όχι ρε, όχι ρε. Γιατί το τούτ <συσίλισμα> είναι μικρό να το βάλω στον τούτ <συσίλισμα> Το τούτ είναι μικρό να στο βάλω στον τούτ -τουτ. Είναι μικρό το τούτ να μου το βάλει στο Ναι, έχει δίκιο. Γι' αυτό έκανες. Μια χαρά, ρε. Πέρδαμε με μισοτσάκι όλα. Ωραία. Χρήμα, ωραία, ποιοτικά, ολιστικά. Τέλο. Άστο διάλογο, μιζερή. Βλέπουμε τη ζωή μα λίγο πιο σφαιρικά, λίγο πιο ολιστικά. Είμαστε μιζερή, λε. Πλείστε. Δεν ευχαριστιέστε τίποτα. Λοιπόν, εγώ, φίλε, είμαι σε φάση που μου έρχεται όταν μου λέει ο άλλο ψήφισε τη Δημοκρατία να το χαστούκισω κατευθείαν. Δεν είναι μεγάλη η απόσταση που χωρίζει ένα γιαούρτι από ένα χαστούκι. Α, έχει φύγει σε άλλο επίπεδο. Δεν δε έχει κουμένα. τώρα αναμονέ και αλήπα εκεί κατευθείαν να τελειώνουμε. Κατευθείαν κατέφτια και αυτόκι να κουβεντιάζεις με τον Ηλίθιο. η κατάσταση είναι εσύ και ο σαγαπώ πολύ Σ' το πολύ να μαγαπάς να μαγαπάς να να να να να να να να να να να να να να να να να Ανατολιστικά μου θύμισε κάτι που λέγανε στο χωριό μου. Και αλεστικά μη δίνετε. Αχά, ποιο χωριό είστε, γιατί σε άλλα χωριά δεν το λέγανε αυτό. Ε, είναι, είναι από Γορτινία ηρωική. Από Γορτινία η σημερινή. Ναι. Και το λες και το καμαρώνει. Γιατί. Ε, τώρα. Δεν ξέρουν του χαρακτήρε. Τέλο πάντων, εντάξει. Ε, ε, εσύ από πού είσαι. Τριφυλία. Α, γείτονε. Να μοιραστείτε τη χαρά σα με του γείτονέ σας Ε, εντάξει. Ε, είδε και κάποια αντοσήματα είναι μεταδοτικά. Ναι, ε, ναι, ναι, ναι, ναι. ναι. Επιγυπνίαση που Η τριφυλία δεν είναι το όνομα. Το τρύφιλ, το Είναι καλό πράγμα. Όπω Καλά. <Grayvy> <Como cheat. prosito> Έτσι είπαμε Ούτε ένα τηλέφωνο δεν παίρνεις Ε, ναι, έσχος, έσχος. Εσύ φτες με δικιά σου υπαιτειότητα Έχεις δίκιο και το λέει, έχεις δει να ό,τι και να πεις έχεις δίκιο και το λέει Τι έγινε, τι ήθελες, με πήρε τηλέφωνο, ήθελε κάτι Σε πήρα καταρχάς για να ακούσω την όμορφη φωνή σου <uden> Α <ας ν são> ερχόσουν για λίγο, μοναχά για ένα βράδι Να γεμίσεις με φως το φριχτό μου σκοτάρι Έχω κάνει μια διασκευούλα αυτό που λέει Α πηδιώσουν πιο λίγο μοναχά με έναν άντε. Πιο λίγο, ρε, αυτό πιο είναι πιο ο, ο ύμνο στο κέρατο. Ναι, αλλά όταν δουλεύει 16 ώρε τη μέρα, δεν πηδιόμαστε καθόλου πια. Δηλαδή. Δεν πάει σε σένα. Το λε εσύ, στήνει τον το σύντροφό πινότακι. σου. Ποιο δεν δουλεύει 16 ώρε τη μέρα, ψάχνει. Δουλεύουνε, αλλά δεν είναι, δεν το λέω εγώ σε σένα. Κατάλαβε, θα το πει στον σύντροφο. Ότι το καταλαβαίνει ότι θα πηδιέτε. Απλά πιο λίγο, αν γίνεται. Σωστό. Για έναν το επιτρέπει η μία. Να σου πω. Πάρω και καιρό και πήρα να πω ένα μπράβο στα παιδιά τη Πανασπουδαστική. Γιατί okay, Και παν! Ακούσαμε... Και σπούν! Και παν σπουδαστικούν! Που λέμε. Και παν! Ακούσαμε... Και σπούν! Και... και παν σπουδαστικούν! Γιατί ακούσαμε από πάρα πολλού ποιο έχασε αυτέ τι εκλογέ τι φοιτητικέ. Αλλά κανένα ζεγαμόκι το δεν λέει ποιο τι κέρδισε. Η φοιτητική παράταξη Νέα Δημοκρατία παραμένει η πρώτη. <ΣΣ> Δηλαδή, οκ, okay, κάποιοι τι χάσανε προφανώ. Αλλά υπάρχουν και κάποιοι που τις κερδίσαν αυτέ τι εκλογέ. Α, δεν ξέρω. Και ήκανε κερδισμένοι. Ναι, κάποιο βγήκε πρώτο. Κοίτα να δεις. Δηλαδή, ο οποίο δεν βγήκε πρώτο, αλλά υπάρχει και κάποιο που βγήκε και πρώτο. Άρα, φαντάζομαι ότι κέρδισε αυτό που βγήκε πρώτο. Και είναι η Και όλο το αριστεροχώρι στηρίζω και όλοι αυτοί. Καλό φάνη, α πούμε να δεν είναι και τι κέρδισε, ρε παιδί μου. Βέβαια, εγώ εντυπωσιάστηκα από τα ποσοστά του μπλοκο. Του ΣΥΡΙΖΑ. Ναι, ναι, δεν υπάρχουν. Κυριολεκτικά δεν υπάρχουν. Κυριολεκτικά. Πήραν ένα 3% το πήρανε. 2,2% Κάτι, Ούτε. κάτι έγινε. Οριακά μπαίνουνε. Κούπου εσωτερικού, τέλο πάντων. Εκεί τι να κάνουμε. δεν έχουν του πασόκου μέσα. Γιατί πού του Στο κανονικό. Ναι.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 Δεν πιάνει το όλο το χιούμορ, αλλά είναι μια αλήθεια. Δεν πιάνει, αλλά τι νέε προσπάθειε. Έκανα μια προσπάθεια, ρε παιδί μου, και εγώ. Μια ενημέρωση. Χθε, μάλλον την προηγούμενη Παρασκευή, Σαββάτο, είχε πάει ο Πολωνό, ο πρόεδρο ο Ντούγκα, την τη Βουλή δηλαδή τη Ουκρανία. Και εκεί η Ουκρανία υπέγραψε ουσιαστικά την παράδοση κάποιων περιοχών τη υπό την επιτήρηση των Πολωνών. το Τοποθετούν ω διοικητέ έπακου μέχρι και είναι στου δικαστέ και εισαγγελεί στην Ουκρανική επικράτεια. Και η Πολωνία ανέλαβε να φρουρεί, λέει από του κακού, του Ρώσου εννοείται, τι περιοχέ αυτέ με αστυνομία. Η κατάσταση δεν πάει καθόλου καλά. Οι Πολωνοί τρίχονται στη Μαγκούρα του Τζομπάνι Μου φαίνεται ότι θα κερδίσουν το Eurovision του χρόνου. Κατάλαφανε πια να κερδίσει το Eurovision. Επανικοί το πάνε. Σημαίνει Για ότι έχουν γίνει χειρότερα, το... χειρότερα στη χώρα σου. Έλα ρε έλα, Έλα! Χαχατζιμούνας! Χαχατζιμούνα! Ρετάρει λίγο. Α πω εμεί έχουμε ρετάρει με το ταξί. Από 200 πήραμε τα μας και το μετρέλος είναι καυξάνετο. Όλα καλά. Καλά πάει. Ποιότητα ζωής το λε. Ακριβώς. Ακριβώς! Να τη χαίρεστε. Να χαίρεστε την ποιότητα. Ένα σουβλάκι κλείσμα. Από τον κύριο Κούλη. Ακόμα λίγο και εσείς θα είστε κομπάρυση με όλους αυτούς που έχουμε εκεί πέρα, τους γελίους. Χρόνια τώρα, έτσι καλλιώς. εγώ πάει τη μας από χρόνια. Εμείς διαχείριση κάνουμε, μάστο Έλα, γεια! Πολύ υλικο! Πολύ υλικο! Πολύ <σχύλι> <σχύλι> <σχύλι> <σχύλι> <σχύλι> Έλα Χρόνια Χρόνια και χρόνια τώρα τριγυρνώ σαν βουλίβερ ή Καιρό και Γιατί μω γιατί Απ' το θάληρο. Το παλιό ε Ναι το παλιό το παλιό με θυμάσαι Ρε που... λοιπόν, τί, όχι Τίποτα δεν θυμάσαι Ρε, που... <Τι> α, δεν με θυμάσαι. Έχω πολύ καιρό να πάρω την αποστόλη μου. Δεν μου τώρα, α σου κάνω μια ερώτηση. Τώρα έχω έρθει σε μεγάλο προβληματισμό. Έχω 15 ευρώ στο πορτοφόλι και πρέπει να περάσω. 15 ευρώ, έχει πάρει το επίδομα του Μητσουτάκη. Ένα αρχίδι σε κάθε ενήλικο. Όχι, ποιο επίδομα τη βενζίνη, Όχι, δεν καταδέχομαι ε, να το πάρω. Όχι, όχι, δεν καταδέχομαι εγώ να πάρω 13 ευρώ. Όχι, έχω μια αξιοπρέπεια ακόμα. Α, μπράβο. Όχι, δεν θα το πάρω. Έχω 15 ευρώ και πρέπει να περάσω μέχρι την 5η στι 6 ώρα που πληρωνόμαστε. Το περιμένουμε σαν να είναι Πάσχο.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 Τι θα βγει και στη λωράση τώρα το χειμώνα. Διάφορε μαγείρεσε να μα πω πώ θα φτιάξουμε οικονομικά φαγητά. Βακαλιά, σκορδαλιά. Πώ φτιάξουμε και φέδε χωρί σκυμά. Με τα λόσα. Πώ φτιάχνουμε φαγητά οικονομικά. Παστήτσο που φτιάχνεει. Υπάρχει το... και εκεί μα σώδια. Α, να το φάνε αυτή. Όχι, ε... ενώ πά στα σώδια να σε τρέξουν και τσάμπα. Ναι, ναι, ναι. Πέμπτη, που και... αλλά εντάξει, πιάνει και τετάρτη. Θα σα πω αυτά για να κάνει τα άχαση οικονομία. Δεν θα έχουμε πετρέλο και το χειμώνα. Θα μα πω και μέσα. Έχει πετρέλο από σόγια. με τον Τρόπο. Πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία. Παρακολουθώ τα τέτοια, τη σόγια που είναι τροποποιημένη. Δεν όχι, το πιάσει, αλλά δεν πειράζει. Να είσαι καλά. Δεν θα τρώω. Επειδή δεν θέλω να ασχοληθώ τώρα με τον Κυριακό και τι ολιχτικέ του μαλακίε, γιατί αν ο κόσμο δεν καταλαβαίνει, δεν μπορούμε τώρα μπορούμε στη διαδικασία να ασχοληθούμε με τον Λίπα αυτόν, αφού ξέρουμε ποιο είναι ο κόσμο που θα κάνει. Ήθελα να πω για, το... για τον κύριο Γιάννη Μάγκο για τη συνέντευξη που του πήρατε, για τον Βασίλειο, γιατί τον έλεγε Βασίλειο, εγώ είμαι και εγώ πατέρα, ο γιο μα είναι 1,5 χρονών. Την παρατήρησα για τον κύριο Γιάννη, είναι ότι παρόλο το πέρφαυτο και τον πόνο του, το τι σαν άνθρωπο έχει. Γιατί το λέω αυτό. Γιατί... Ενώ τον πόλιάσε το γιο του, με όλε αυτέ τι ιδέε, προσπάθησε να τον κάνει έναν άνθρωπο ο οποίο να είναι σκεπτόμενο και να αγωνίζεται, δεν τον άκουσε ούτε μία στιγμή, μέχρι και το τέλο τη συνέντευξη που το πήρε του Παλκάρι εκεί, να δηλώσει μετανιωμένο για αυτά που πέρασε στο παιδί του. Αυτό το πράγμα πραγματικά είναι να με συγκλώνησε. Με άγγιξε τόσο πολύ, δηλαδή το είδαμε τη γυναίκα μου και κλαίγαμε και δύο, και αισθάνθηκα τόσο γεμάτο για αυτόν τον άνθρωπο που ακόμα υπάρχουν και παλεύουν και αγωνίζονται στο 2022 όλε αυτέ τι καταστάσει που ζούμε. Ένα τεράστιο. Respect, και γενικά σε αυτή την πρωτοβουλία, η αλήθεια είναι για το Βασίλη. Ήθελα να πω ότι αύριο 25 Μαου το βράδυ, η ώρα, στο Πάρκο Ελευθερία θα γίνει μια παρουσίαση από τη γυναίκα του φέρνει του κλίγια του του, Πάρκο Ελευθερία, σε πρώην τη ΕΑΤΣΑ. Το Πάρκο ναι. Εγώ είμαι 40 χρονών, θα πάω και με τη γυναίκα μου και με το παιδί, θα πάμε εκεί, θα τιμήσουμε αυτή την κατάσταση. Όποιο θέλει να έρθει, εντάξει, του γράφω, α πούμε. Εγώ θα πάω για τη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 Χαίρετε τη Εσπέρα από την Όμορφη Κοριστή. Χαίρετε, οφείλει, πώ έχετε, καλώ. Εγώ μάλα καλώς έχω σήμερα. Έλα, Μωρή, τι θε. Αποστολή. Αλήθεια είναι ότι ο YouTube κατέβασε το κανάλι τη Εμίνα για επιβλαβέ περιεχόμενο. Ναι. Μπράβο στι δημοκρατικέ πλατφόρμες. Θέλω να τη δώσω συγχαρητήρια. Δεν είχαμε καμία αφιβολία για τη δημοκρατικότητα αυτών των πλατφορμών. Έτσι ακριβώ. Έχω δει ολιστικά τη νίκη τη πανεσπουδαστική. Η πανεσπουδαστική νίκησε τελικά. Όχι η DAP. δεν κατάλαβα. Εγώ βλέπω. Μόνο τηλεόραση και κατάλαβα η ΔΑΠ κέρδισε. Κερά. Κεράπου. Κεράπου. Κερά... Εγώ την έκλεισα, δεν τη βλέπω. Ε, άρα δεν ξέρει ποιο κέρδισε τα αλήθεια. Κέρδισε, είπαν οι συγχαρητήρια στα παιδιά που μα έβαλαν για άλλη μια φορά τα γυαλιά. Και θέλω να πω σε όλου του ξεκουρδισμένου γέρου, είτε είναι εργαζόμενοι, συνταξιούχοι, άνεργοι, να ξυπνήσουν και να ακολουθήσουν την νεολαία μα. Αυτοί ξέρουν. Εμεί μείνουμε πολύ πίσω. Ξέρουν να μα οδηγούν μπροστά. Είναι μπροστά, ρε Το 33% να το κάνουμε κι εμεί και να βγούμε δεύτερο κόμμα. Να πήραν τα, αγγούρια, τα καμί... στο μανάβι. Αγγούρια ε, όχι να γαμίσουν για το Μανάβι Άσουν <συλίσαι> το Μανάβι Και το Αγγούρια με το δει ο Αδωνής <συλίσαι> <συλίσαι> Πρόσωποι Θα μας πεις θυμές Μείων 39 <συλίσαι> Τα αγγούρια σα είπα. <συλίσαι> ο Σιμίτης από τους κατάρες που έχει φάει Δε ζωρετάρει λίγο, έτσι Το έργο που ανα... Αναλαμβάνουμε σήμερα είναι δύσκολο. Καλά, είναι και 10 χρονών. Ε, εντάξει, τα παιδί μου 100 χρονών. Ε... Κατάρες σε κατάρε είναι και 100 χρονών. Ε, εντάξει, που ζωκαλώδια και τέτοια θέλουν μα, να σου πω κάτι. Αυτό λέειται και πριν, που ήταν μικρότερο. Ο συνήθει μα έβαλε στο Ευρώπη υπάρχει η έκθεση τη Τράπεζα στην Ελλάδα. Τόσο είμαστε στην δρανί μπαίναμε 1 δισεκα... Τα κάνουμε όλα ευρώ. Όσο είμαστε τη δραχμή μπαίναμε 5 δισεκατομμύρια το χρόνο μέσα. Με το που μπήκαμε στο ευρώ μπαίναμε 15 δισεκατομμύρια το χρόνο μέσα. άλλο η δραχμή, άλλο το ευρώ. Από το 5 δισεκατομμύρια πήγαμε στο 15. Και με το ευρώ καλύτερα. Γεια σου, ψιμίτι, να σε καλά. Ε, γεια, γεια σου, χμσιμίτι μου, αγάπη μου, ναι αυτό. Αχ, ψιμίτι μου, αγάπη μου. Σύντροφοι, σύντροφοι, σας και ζω όλους. <Ρι>